Ιστόνομο του Πατρός και του Ιού, τα γυμνέου του. Ο Βασιλέφουράνη παράκτη, το πνεύμα σαλιθίε, που ανταχού παρόν και τα πάνω πληρών, τη αυρό αγαθών και ζωής χορηγό ελευθέα και σκηνουσόν ενήμει, και καθάρισον μα πάση κυλίδε και ζώσων αγθέρε ψυχασμού. Χριστόδουλα, από πού έρχεσαι, πώ ήρθε, δεν ήρθε τρέχοντα. Πόσα χιλιόμετρα είναι από εκεί που ερχεσαι πω ηρθε δεν ηρθε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 Ότι δεν γίνονται και και η οργή δεν είναι ένα συναίσθημα <συνήσε> που κάποιος φορείται вдη� борτη λ으χεμένα πρέπει να βγαίνει... Κυhiωργεί ακόμα σε όλες είναι ένα συναίσθημα, αλλά ποιος είναι ο λόγος της, ποια είναι η αιτία της, ποια είναι η αφορά της, ποιος είναι ο στόχος της. <συνήσε> είναι ο στόχος της. <συνήσε> Οργίζεστε και μη αμαρτάνεται, Οργίζεστε να του κακού, να του πάθου, να είναι αντί του αμαρτίας σου. Σαφώς. Τι θα πarle τώρα τα λέτε αυτά, αλλά τα θά prostate είστε σε ένα κοινό που έχει οι καρξιακές Πώς θα είναι το παιδιά Τι είναι η παρακσιακή αγωνία Να βρω άντρα Να βρω γυναίκα Να βρω δουλειά Ποια Η παρακσιακή αγωνία Στέκομαι αντιμέτως το θάνατο ε, θα... Και σε αυτό το θάνατο Θυσιάζω τα πάντα Και νομίζω ότι αγ... Τέτοιες αναζητήσεις Μάλλον Έχει περισσότερες Το παιδί Που σπάει Να παρά εμεί εδώ Που είμαστε βολεμένοι Χριστιανοί Σ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 Ούτε το εγώ και σε εμένα υπάρχει και σε απ' υπάρχει. Ήδη είμαστε. Στο εγώ, γιατί εκεί το το σημείο παλεύουμε. Και εμεί που δείτε ότι είμαστε στην Εκκλησία. Γιατί παλεύουμε το εγώ. Γιατί δεν είτε εγώ μας, τι ξέρω για... Με άρζε τι είς, το... Να... το εγώ μας, το εγώ ειδω, το μας. Ωραία. Και στον τεδία. Ωραία. Και μπορεί και σε μένα πάρει παραπάνω. Ωραία. Το... Εντάξει, έχουμε το εγώ μας. Ωραία, έχουμε το εγώ μας. Το παλεύουμε. Ναι, αυτό είναι προσωπικό. Όχι, όχι. Θέλουμε να το παλέψουμε, Ότι δεν θέλουμε. Γιατί. <συλίτρια> δεν είναι σωστή ερώτηση. Γιατί θέλουμε να το παλέψουμε και γιατί πρέπει να το παλέψουμε, Είναι γιατί είναι να είναι κάτι. <συλίτρια> <συλίτρια> εντάξει, γιατί, θέλουμε να το... γιατί πρέπει να το παλέψουμε το εγώ μα, Γιατί να γίνουμε καλύτεροι. Το θέλω να πω. Γιατί δεν είναι κάτι το Είναι ψέμα. Άμα το λύσουμε αυτό, εγώ.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 και αυτό του προκαρίαν αναγούλες και κυρίως οι εκπρόσωποι αυτού του ονόματος εμείς, οι ίδιοι εάν όμω είμαστε <συσχελίδι> Μην συνεχωριέστε, Δεν είσαι λίγο πιο πάνω πιο κάτω, μη συνεχωριέστε Εγώ μην, μην... <συσχελίδι> μην... <συσχελίδι> μην τα βάζε στο κομπιούτερ. <συσχελίδι> δεν συμπαθεί ω τα στα <συσχελίδι> λοιπόν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 την οδύνη που έχει ο άνθρωπος που έχει να βαθύτατα το κενό μέσα του και έτσι να συμπονέσουμε για αυτόν. Ένας άνθρωπος που έχει κενό μέσα του είναι τόσο ταλαιπωριμένος που μόνο τα κηρύγματα δεν του κάνουν καλό. Ένας άνθρωπος που έχει κενό μέσα του είναι τόσο βασανισμένος μέσα στην καρδιά του, που μόνο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 Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα νομίζω προς, προς ζωφέρα, Άλλο είναι αυτό επομένως Αλλά αυτό το παραμύθι που όλοι τρώμε και όλοι χορταίνουμε και όλοι είναι ζωφερό το μέλλον το ακούω τότε που γεννήθηκα Πηλώ, Και υπάρχουν κράτη και ελαίοι που περνάνε με ένα ευρώ την ημέρα Ποιος ζωφερό τώρα Τρελασθούμε; ε, Αυτή Για να το το πνευματικό Δύο, γιατί ουσιαστικά όλα εξηγούνται από την Μετατοπίζει το μυαλό μα στο τι θα πάμε, να κοιτάξουμε πώ θα περάσουμε, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε και όσο πιο μακριά μπορούμε, γίνεται. Οπότε πάμε χειρότερα. Όλοι έχουμε κατάπτωση, είμαστε φυσικά εμεί και γι' αυτό το μέλλον είναι το χαρότερο, το χαρότερο, όπω Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μιλούμε για δικαιοσύνη. Πολύ σωστά. Άλλε εποχές είχαν περισσότερη δικαιοσύνη. Αλλά κυρίω η ανάγκη για δικαιοσύνη προέρχεται μέσα μα. Εμεί έχουμε δικαιοσύνη μέσα μα. Εμεί αδικούμε τον εαυτό μα ή όχι. Δίνουμε στον εαυτό μα αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη. Οι πρώτοι που αδικούμε τον εαυτό μα είμαστε εμεί. Α ξεκινήσουμε από αυτό. Όταν δηλαδή προσανατολιζω το τον εαυτό μου από την ουσία, από την πραγματικότητα και ταλαιπωρούμε, δεν αδικώ τον εαυτό μου.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 <σοφήκε> μα δεν μιλάει για 15 χρόνια τώρα, μιλάει για 45 χρόνια που είναι απέναντί μου. Αφορμήνω 15 χρόνια. Κάτσε λύσαμε το πρόβλημα μα και 15 χρόνου. Στο πρόσφατο 15 χρόνου θα δούμε το 45 χρόνου και πόσο είσαι. <σοφήκε> ο 15χρονο έχει, έχει, έχει τη μαγκιά να κάτσει προ το όπλο. Εγώ δεν την έχω τη μαγκιά. Δεν χρειάζεται η μαγκιά να σταθεί απέναντι από το όπλο. Χρειάζεται η μαγκιά να σταθεί απέναντι από το εαυτό σου. Και είναι πιο επώδυνο αυτό.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 Καλά να τα τα τα Ό, ρε, Ο Θεό φταίει. <σοβί> φταίει που μα έκανε ελεύθερου. Ο Θεό φταίει που μα έκανε ελεύθερου. Εμεί δεν έχουμε ενοχέ απέναντι στο 15ο χρόνο. Πρέπει να του δείξουμε <σοβί> έναν τρόπο δικαιοσύνη. Κατάλαβε <σοβί> τι <σοβί> λέμε <σοβί> τόση <σοβί> ώρα. <σοβί> <σοβί> <σοβί>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 Δεν ήρθαμε να φιλοσοφήσουμε διανοητικά για τα γεγονότα τη κοινωνία. Αλλά να κάνουμε μια αναγωγή αυτό που συμβαίνουν μέσα στην καρδιά μα, στην προσωπική μας ζωή, με τον εαυτό μα. Αυτό ήταν ο σκοπό. Όχι να φλιαρίσουμε και αντίφταση τον κόσμο. Οι ειδικοί θα ασχοληθούμε με αυτό. η γεγονότα που συμβαίνουν να ο καθένα κίνημα. Είναι Να δούμε λοιπόν εξαιτία αυτών τι λέει ο Βαβά Δωρόθεο για τη μνησικακία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 Δεν χρειάζεται αλλαγή αυτό το πράγμα. Δεν είναι πεδίο άσκηση αυτό μόνο το γεγονός. <συγνώμη> Λέρω Νίθα. Από ένας που έχει πει το ίδιο προκτήριος για κάποιον που το ρώτησε είναι λέει σαν να δούμε κάποιος να το ανεβεί κάποιο κάποιος ο λεμόνι να το στυπάρεις και όταν το στυπάρεις λέει αυτό που έχει τα θυλίματα Συγγνώμη, Αυτό <συγνώμη> που έχει τα θυλίματα για το φάρο του μέρους λέει είναι ο αδερός που λείπω να είναι και ο διάφορος ο φάρος για το εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν δεν πρόκειται απλά για έναν καρποφόνο, αν κάποιο παίρνει το σάιτ, άδικα στο δικαστήριο, τι πώ μπορεί να το πει ώστε να το πει πραγματικά, Αν κάποιο εσένα άδικα στο δικαστήριο, Ναι, κοιτάξτε.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 και η καρδιά μα πάλι δεν είναι καλά. Παρόλο που εντάξει, φυσιολογικά τα πράγματα οδηγείται σε κάτι, σε μια τέτοια κατάσταση. Όμω αυτό μπορεί να γίνει αφορμή να δω γιατί δεν είμαι καλά. Και να ψάξω. Και θα ψάξω και θα πω, Μα και αν ψάχνω, ο μου δεν βρίσκω τίποτα, γιατί δεν του έκανα τίποτα αυτού του άνθρωπου. Αυτό μια δίκησε. Μέχρι εκεί φτάνει η πνευματική μα ευφύεια, συνήθω. Δεν προχωρούμε παραπάνω και να πούμε, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται.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 Αυτό που του έγινε, τι να έχεις ο, πάτε, ο πατέρας μου που ασελγούσε πάνω μου θα σου πει Έχουμε κάτι διαπεριστατικά, τι να συγχωρέσει, μπορεί Για να μπορέσει να γίνει κάτι ίδιο λοιπόν, όμω παρόλα αυτά, μόνο τότε θα ελευθερωθεί Όταν συγχωρέσει αυτό που έχει πρόβλημα Να βρει Όχι έναν τρόπο, να συγχωρέσω, να συγχώρω το λέει εκκλησία, το λέει εκκλησία, το λέει εκκλησία Αλλά βρει έναν τρόπο πραγματικά, έναν λόγο για αυτό το πράγμα